και φίλοι του Εξλίμπης, γεια σας. Θα μου φωνάξετε βέβαια και θα είστε παραπερνωμένοι και με το δίκιο σας γιατί έχουμε πάρα πάρα πολύ καιρό να κάνουμε ε, αυτό το podcast με το οποίο κρατάμε επαφή, αλλά συναισθηκώς όπω είπα είναι ο χρόνο που Πιέζει, ο λόγος για τον οποίο σταμάτησα και την uh, τακτική μας uh, εκπομπή. Δεν μπορούσα πια να αφιερώσω τον χρόνο και βλέπετε τι γίνεται. Βέβαια, uh, στο διάστημα που δεν ήμασταν μαζί που δεν είχα το χρόνο να κάνω, να τιμάσω κάτι για να σας πω, και διάβασα κάτι παραπάνω, κατάφερα και διάβασα αυτό τον καιρό και τη σιγά σιγά θα σας τα παρουσιάσω για σήμερα, έτσι για να μην το τραβάμε. Ε, πάρα πολύ, είπα με το καθεστηρήσω άλλο ετοίμασα την παρουσίαση από ε, δύο από τα βιβλία που διάβασα τα έχω πάρει με ε, χρονολογική ας το πούμε έτσι σειρά ε, και σχέση να φτάσουμε μέχρι ε, σήμερα και ευελπιστώ ότι λίγα λίγα θα το ετοιμάζω, θα σας τα παρουσιάζω και ε, θα τα απολαμβάνουμε, θα τα πολάσετε και εσείς ελπίζω να σας παρακινείσω μάλλον να τα διαβάσετε και να τα πολάσετε ή όχι και εσείς και φυσικά οι κριτικές σας, οι γνώμε σας καλοδιοχύμενες και στη σελίδα του Ex φυσικά, αλλά και στο ρολογρέσμο μου στο Goodreads. Ή, α, και στο Instagram έτσι έχω πολλέ φίλου και φίλες στο Instagram που φανεκίνοκι βιβλίοφοι και θα χαρώ πάρα πολύ να δω κάποιο βιβλίο που το ακούσατε να πει το ακούσατε στο X -Libris. και μπορεί και να θέσει μπορεί ε, και όχι. Και βέβαια πρέπει να ακούσουμε το πρώτο μα βιβλίο. Ε, την μπροσίωση του πρώτου βιβλίου Όπως σήμερα θα πάμε να ακούσουμε Ένα κομμάτι Ένα κομμάτι κλαίσικης μουσικής όπως πάντα Και μετά θα επιστρέψουμε Για την ε, παρουσίαση του βιβλίου Και την ακούσουμε Σήμερα Α, ε, ξεκινήσουμε λίγο Χέντελ, Από τον Σολομόντα Του Χέντελ θα ακούσουμε Την άφεξη της Βασίλισσα Του Σαβά yeah. Ελπίζω να το απολαύσετε Thank you. Thank you. Το δικαστήριο των ψυχών το γνώρισα μέσα από το Goodreads Είδα που το είχαν διαβάσει κάποιοι φίλοι και διαβάζοντας την υπόθεση ε, Είδα την είναι ενδιαφέροντας. είναι μεταξύ θα έλεγα αστυνομικού και μυστηρίου Η ελληνική έκδοση από την ωκεανίδα. Είναι είπαμε, το Δικαστήριο των ψυχών, το πρωτότυπο είναι τελικό είναι του Ντονάτο Καρίζι, και είναι στα τελικά, χωρίστε τα τελικά μου, τριμπουναλεντε. Τώρα στα αγγλικά που έτυχε και βρήκα ένα paperback και το διάβασα ε, το έχουν μεταφράσει λίγο διαφορετικά The Lost Girls' of Rome και έτσι δυσκολεύτηκα να το βρω ε, Βέβαια όπως είδα είναι το πρώτο που μια σειρά με τους ε, ίδιους ή τουλάχιστον τον ίδιο ε, βασικό ήρωα Δεν έχω διαβάσει ακόμα το δεύτερο της σειράς για να σας πω οι εντυπώσεις μου ε, ανάμεκτες άλλοι ε, είναι πολύ πιο ενθουσιασμένοι από αυτό το δουλειό, λιγότερο ε, είναι ένα καλό αστυνομικό, ε, έχει αρκετό μυστήριο μέχρι να φτάσουμε στο τέλο ε, και ε, χτίζει όμορφα την ιστορία, δεν έχω παράπονο εκεί. Ε, την ουσία ο συγγραφέα επίχει να μας α, γνωρίσει μια α, ας πούμε μυστική α, οργάνωση τη, του βατικανού της Καθολικής Εκκλησίας που υποτίθεται ότι διερευνά έτσι ή δεχθεί εγκλήματα. Οπόμενος στην Εσάος των Νέων στα εγκλήματα κάνουν να μείνει μακριά και έτσι είναι αστυνομικό. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά για την πλοκή γιατί αρκετά πράγματα τα ανακαλύπτει ο αναγνώστης διαβάζει το βιβλίο. Εκείνο που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι σε αρκετά σημεία η πλοκή επιβραδύνεται πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί το κάνει, ενώ κατά ένα ρυθμό ιστορία ή αφήγηση. η αφήσει. αφηγηση αυτή τη είναι και, και το λόγο, την επιβραδύνει πολύ ο συγγραφέα. Ε, Επίση στην αρχή τα διάφορα στοιχεία της προκύσης, οι χαρακτήρες χαρακτήρε φαίνονται ε, αποσπασματικά να το πω, φαίνονται ε, να μην συνδέονται καθόλου εσείς, με τον άλλον. Είναι σαν να διαβάζει δύο τρεις, τέσσερις διαφορετικές ιστορίες να το πω έτσι αλλά σιγά σιγά ε, το ένα έρχεται και δένει με το άλλο θα προτιμούσα να είναι λίγο πιο νωρί okay. πιο νωρίς σιγά σιγά αυτό το δέσιμο λίγο πιο ε, να εξηγεί κάποια πράγματα λίγο περισσότερο στην αρχή στον αναγνώστη και μετά ε, να προχωράει ε, δεν σημαίνει όμως ότι ήταν ε, ένα κακό βιβλίο. Το καλό ε, που δεν συμβαίνει σε άλλα βιβλία που είναι μισές είναι ότι στο τέλος του βιβλίου ε, ό,τι έχει να κάνει με την πλοκή του συγκεκριμένου ε, βιβλίου έχει ολοκληρωθεί. Βέβαια, εντάξει, ε, αφήνει για τα επόμενα βιβλία αφήνει κάποια ε, θέματα που σχετίζονται με, το με του κεντρικού χαρακτήρε θέματα τα οποία. Προφανώς θα ζελίσουμε να διρευνήσουμε αλλά ό,τι έχει να κάνει με τις υποθέσεις τις αστυνομικές να το πω έτσι περιγράφονται στο πρώτο ε, βιβλίο το, το κλείνει εκεί πέρα ε, και έτσι αυτό είναι μεγάλο σύν για την άποψή μου γιατί υπάρχει μεγαλύτερη απογοήτευση να διαβάζει το πρώτο βιβλίο μια σειράς να, σου έχει αφήσει, να μην σου έχει αρέσει Πάρα πολύ ενδεχομένους ναι, Σου να μην τα Και να είσαι λίγο πολύ Πολύ να διαβάσει Το δεύτερο, το τρίτο ας πούμε Για να δεις Πώς, α, πώς Τελειώνει ε, Καλό είναι ας πούμε Και στο τέλος του κάθε βιβλίου ε, Να είναι να είναι πιο ολοκληρωμένο Υπάρχουν τα στοιχεία που θα κάνουν τη γέφυρα Με το επόμενο Αλλά α, η, η ιστορία που οδηγείται δι' αυτό το βιβλίο να είναι ολοκληρωμένη επειδή αν έχετε διαβάσει πάει καταφύγους στους κλασσικούς Αγάθα Κρίστη ή Κόναν Ντόιλ τον Σολοκόλμ, τον Αρκή Πουαρώ, τη Μης Μάρπλ θα δείτε ότι παρόλο που ο κεντρικός χαρακτήρας προκολουθούμε τη ζωή του είναι ε, ο ίδιος συνέχεια με τον ίδιο τρόπο και ότι κάθε ιστορία είναι ε, τελείως αυτοτελείς ε, βέβαια, εντάξει, αυτό είναι στο άλλο άκρο θα μου, που κάποιοι και θα έχουν δει εντάξει, εδώ θα προτιμούσα είναι κάτι ανάμεσα και το οποίο το εκτιμώ ε, Εν πάση περιπτώσει η ε, Συμμετέχω όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα podcast και στο uh, Reading Challenge του So Much uh, Reading So Little Sleeping έτσι uh, το Readathon όπως λέμε 2016 και αυτό ήταν το δέκατο βιβλίο για αυτό το Readathon και το έβαλα στην κατηγορία uh, βιβλίο συγγραφέα που ανακάλυψα για πρώτη uh, φορά φέτος Ντονά το καρίζει λοιπόν lost girls room ή αλλιώς το δικαστήριο των ψυχών πιο πομπόδης τίτλο, ε, όπως και να έχει ε, πρότασή μου αν το βρείτε σε, σε συμπαθητική ε, τίμη ε, δεν χάνεται, ή αν το βρείτε κάπου να το δεν δεν χάνετε τίποτα να του ρίξετε μία ματιά, είναι λίγο ε, μεγαλούτσικο γύρω στι 500 σελίδες νομίζω είναι η ελληνική έκδοση ε, αν το βρείτε πιστεύω ότι δεν θα χαραμιστε το χρόνο σας. Και πριν πάμε στο δεύτερο και τελευταίο βιβλίο που θα σας παρουσιάσω. Ε, σήμερα πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη ε, κομμάτι, να ακούσουμε λίγο μπαχ αυτή τη ε, φορά έτσι, ε, από τα βραντευβουργία ε, κονσέρτα. Και να πούμε και δύο λόγια για το βιβλίο ενός από τους αγαπημένους μου συγγραφείς όπως έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια το «Μιλώντας την Άννα για τα μαθηματικά» του Τεύκρου Μιχαηλίδη. Ο Τεύκρου Μιχαηλίδης, τον έχουμε συνδέσει και άλλες φορές, Διαβάζω, έχω διαβάσει σχεδόν όλο νομίζω τα βιβλία του ε, εξεκίνησε βέβαια με το πρώτο και πιο γνωστό του τα πυθαγόρια εγκλήματα και από εκεί πέρα δεν <laughs> διάβασα όλα. Είναι πρώτα απ' όλα μαθηματικός ε, και ο οποίο αγαπάει τα μαθηματικά και αυτό φαίνεται από όλες τις ε, σχεδικές του δραστηριότητες με αυτά και πολύ περισσότερο δε από τα βιβλία του. Τα ε, σε έχω παρουσιάσει παλαιότερα εξ Λίμπρης, τα υπόλοιπα βιβλία του και το τελευταίο που διάβασα ήταν αυτό το Μιλώντας την Ανά για τα Μαθηματικά. Είναι ένα βιβλίο όπου στην ουσία είναι εντοσμένο με τη μορφή διαλόγου θα λέγαμε μια διαλεκτική συζήτηση απέναντι σε ένα νεαρό κορίτσι που όσο πέραν τα χρόνια βέβαια και στον και σε έναν μαθηματικό. Και μέσα από αυτό το βιβλίο δεν, φυσικά ο, ο Τεύσκο Μεγελίδη δεν προσπαθεί να μα μάθει μέσα από πώ να διδάξουμε τα μαθηματικά αλλά είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να καταπιαστεί με θέματα τα οποία αφενός με να ξεκινήσει από θέματα που το συναντούν λίγο πολύ στα μαθηματικά του σχολείου τα παιδιά και να συνεχίσει και σε κάποιες πιο, ε, πιο δύσκολες, πιο προχωρημένες δεν θέλω να προχωρημένες έννοιες. και δεν θέλω να πω δύσκολες γιατί, γιατί με τον τρόπο που τα παρουσιάζει και τα γράφει ο Τεύκος Μιχαλίδης, είναι γίνονται πάρα πολύ απλά και κατανοητά από ε, είναι ένα Σύντομο, έτσι, σύντομο και απλό και μην περιμένετε ότι θα γίνετε <κυρίζοντας> μαθηματική μεσοποθόν όμως θα πάρετε πάρα πολύ όμορφα ερεθίσματα και κυρίως θα θυμηθείτε ε, όσοι <κυρίζοντας> ε, ακόμα και δεν σας άρεσαν το μαθηματικά θα γνωρίσετε με μία διαφορετική ματιά πέρα από τη στήρα ματιά των ε, ε, βιβλίων των μαθηματικών στην θυμάστε από το σχολείο ε, κάποιες βασικές Έννοιες, αλλά και κάποιε πιο προχωρημένες, πιο σύνθετες έννοιες των μαθηματικών και όλα αυτά ε, με ένα όμορφο και δοσμένο τρόπο με ένα όμορφο τρόπο ναι δοσμένα, σύνομαι ε, πιστεύω ότι ταιριάζει πάρα πολύ σε μαθητές γυμνασίου, ηλικίου ε, θα έλεγα ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το βιβλίο και θα το προτείνω ε, να το διαβάσουν ε, και φυσικά και σε και γιατί όχι, και σε όλους μας Ειδικά σε όσους δεν άρεσαν μαθηματικά, είχε φοιτητέ ανθρωπιστικών ή γενικά μη επιστημών, ε, καλό είναι, έχει που πιστεύω πρέπει να τι ξέρουν όλοι, και ακόμα και αν δεν σας αρέσουν τα μαθηματικά, αυτό είναι από τα ε, μικρά, τα σύντομα βιβλία του ε, Τεύκου Μιχαηλίδη, ε, δεν χάνετε τίποτα να αφιερώσετε ε, ένα-δυο πώς θα σας πάρει άντε τρία να το πω έτσι να το πάτε αργά-αργά ε, και να δείτε ε, δείτε μια ματιά στο τι είναι αυτά τα μαθηματικά που τόσο σας πέδεψαν τόσο δεν σας άρεσαν όταν να αυτέ. να δείτε ότι υπάρχει ε, και άλλους τρόπους να τα γνωρίσετε ε, ήταν ε, κάτι που ευχαριστήθηκα εντάξει ε, που δεν μπορούσε να είναι διπλό ή τριπλό ή δεκαπλό το βιβλίο και να μην το βαρέθω αλλά νομίζω ότι πετυχαίνει στο κοινό που απευθύνεται πετυχαίνει απόλυτα το σκοπό του, δεν είναι και ιδιαίτερα ακριβό έτσι Με το... <laughs> παραμελούμε και την τιμή ε, τη εποχής που ζούμε Όχι. πιστεύω ότι αξίζει το κοπό να το ε, αποκτήσετε ή αν το βρείτε σε κάποιο βιοθήκη ε, ή να το διαβάσετε ε, και για να μην ξεχνάμε και το Readathon 2016 του Squamatch so Reading ε, αυτό ήταν το ενδέκατο βιβλίο για μένα που το έβαλα στην κατηγορία βιβλίου αγαπημένου σα συγγραφέα που δεν έχετε διαβάσει κανά Ξανά, συγγνώμη. Ε, αυτά για το βιβλίο μιλώντα στην Άννα για τα μαθηματικά. Και έτσι κάπου εδώ τελειώνει και το. Ε, ε, αυτό είπαμε σύντομα Δεν ήθελα να σα μείνω άλλο ε, μακριά σα. Ελπίζω να σα άρεσε και υπόσχουμε να επιστρέψω ε, κοντά σα ε, πολύ πιο σύντομα από ότι τη, την τελευταία ε, φορά. Ε, Μίλησαμε για αυτά τα δύο βιβλία, το δικαστήριο των ψυχών και το μιλώντα στην ανάγκη για τα μαθηματικά ε, τι κριτικέ μου όπω ξέρετε, μπορείτε να τι διαβάσετε και στο Goodreads και ε, να σα αποχαιρετήσω εδώ ε, με ένα τελευταίο κομμάτι γιατί όχι, ε, α πω λίγο Σωστά, Δητρίου Σωσταβιτ, ε, το απόσπασμα ένα απόσπασμα από το έργο του The Gatfly το για αυτόνιότητε. Να είστε καλά λοιπόν και στο επανειδή.